Θέλω να κάνω να ομολογήσω κάτι. Ομολόγατα. Αλλά και να πω και μια καταγγελία, έτσι. Ε, πε την. Τόσο καιρό τα τρώγαμε με τον κύριο Πάγκαλο, παρέα. Ωραία. Από οργανισμού, από ασφαλιστικά ταμεία, τα πάντα. Όταν ήταν να φάνε ρόλο στον Πασόκ, δεν μα κάνε και μένα να τυπήσουμε κάτι, τα φάνε μόνοι του. Μάλιστα. Έτσι. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Μια φορά για μάτο. Πέντε μέρε, έξι διακοπέ, ρε. Ναι, καλά ήτανε. Ε, Λίγο α, να ξεπιαστούμε. Εγώ ξεκουράστηκα. Πήγα για σπάρι λάξ και φάγα με αρνή που είχε υποστεί σοκολατοθεραπεία. Άλλη γεύση. Σε γάτσο, άκουρε. Α. Το Σάντα χθε για την Φρευτική Επιτροπή εκλογέ, ρε. Όπω πήγατε. Πήγατε. πήγατε. Πάλι το Λιμπερόπουλο βγάλανε εκεί. Τι μάγκα κόσμο, ρε. Καλά κάνατε. Καλά, καλά κάνανε. Άμα είναι κάποιο ικανό, το Σαμαράκι τον βγάλαμε, νομίζει τυχαία. Επειδή είναι ικανό. Επειδή είναι Λάμενε. ο καλύτερο φίλο των Γερμανών και επειδή έχει για συμβούλου του καλύτερου φίλου του ανθρώπου. Την Πρωτομαγιά, φίλε, πήγαμε στο Σύνταγμα με το κουκουέ. Για πες. Τους γ*****σαμε την Τετάρτη την Πρωτομαγιά. Του πήγατε, καλέ. Τους γ*****σα, ακούσε ότι μεταφέρετε η αργία για χθες. Και πήγα στον το μόνος μου. Ναι. Ναι. Έλα, αποστολή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα σήμερα, θέλω να σου πω κάτι, πήρα σήμερα την ευμερίδα, την ελευθεροτυπία. Ναι. Και μου λέει, Περιπεράσχει γιατί παίρνει ελευθερωτική. Γιατί παίρνει μια άλλη ημερίδα του Γιατί έχει τον Παναγούλη. Μου λέει ποιο είναι ο Παναγούλη. Αυτό μου λέει που είναι και ο το, Δό. Δεν το Ναι. Πού είναι και δρόμο. Μου λέει ποιο είναι ο Παναγούλη. Τον κοίταζα καλά καλά. Λοιπόν, διάβασα ένα ωραίο κείμενο δικό του που το γράφει η και λέει: Μην περπατά πίσω μου, δεν μπορώ να σε οδηγήσω. Μην περπατά μπροστά μου, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Περπά τα πλάι μου και γίνε φίλο μου. Τα βήματα του Παναγούλη διδάσκονται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Και εδώ. Άστε. λοιπόν... Ε, και να στο και ένα άλλο που θα να καταλήξω μόνο που το ξέρατε το εκείνο. Λοιπόν λέει εσείς που λυσμονάτε το χθες το λόγο που βλέπετε το σήμερα που αδιαφορείται το αύριο που έχετε χέρια μόνο για να χειροκροτάτε από όλους τους άλλους δυνατότερα όπως πάντα όπως κάνατε χθες όπως θα κάνετε και αύριο. Μάθετε λοιπόν ότι τους τυράνους μισώ πολύ τόσο πολύ όσο σχαίνω με και τα Το έκαψε μετά τη μεταπολίτευση. Εγώ θα πρόσθετα και τι γραμμένε τη σας και τι γραμμένε μεζονέτες σα. Αυτό ο Λοβέρδος έγινε το φράσο που Τα έκανε όλα καπέλο. Να βγαίνει την τηλεόραση ο Αλήτη. Δεν πεθαίνουμε, λέει η γέρη Γουαλίταρα. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιδότησή Άλλο αυτό. Mm. Αυτά ήταν παλιά που τα καρεμπορδέλω. Τώρα είναι καθαρός. Ξεκινάει από την αρχή, μια νέα εκίνηση. Ναι, όταν ήταν ο διοικητή, ο Συγγνώμη, για να ξεκινήσει από την αρχή και καθαρός, Δεν πρέπει να προέρχεσαι και από καθαρούς. Ναι, ρε, Ρε, Αποστολή, ποιο σου είπε ότι η Κατεχάγη περνάει από την Ελλήνουπολη. Ωραία, η κανελοπούλο, έσκα ένα πρόβλημα. Έκανεπούλου. Πρωτόπα τη λένε. Πώ, Πρωτόπα. Άλλη η πρωτόπα βρει άρχεται. Δεν είναι μπροστά είναι στο δημαρχείο και μην ταπρωθούν. Μπροστά στο δημαρχείο είναι η πρωτόπα. Η κατεχάκι συνέχεια κανολοπούλο είναι, είναι, κα, είναι κάθε του δρόμο. Ούτε κανελοπούλη. Κανελοπούλο είναι κάτω. Πάντο, η πρωτόπαπα πρωτόπα δεν είναι αυτή. Η πρωτόπαπα είναι του Δημαρχείου. Και το δημαρχεί. πολλή παρέμει το καλαμούκι, Λέ. με έχει κάνει πώς. να ξέρει και πόσο είναι δρόμο του Δημαρχείου Έλέω. Και δεν υπάρχει σε ελληνικό πολύ, καταλάβετε Τι δεν υπάρχει βρεκαραγκιό. Δεν υπάρχει. Εμένα. Εγώ εσέρα θα Εγώ είμαι φίλος Ιλιουπολίτη. Τουλάις... Γέννημα θρέμα. Δεν ξέρεις ούτε τι σοβρακο φορά. Νομίζω ότι φορά. Ναι. Ναι, γεια κύριο Μαλαμάτη, θα ήθελα. Τον κύριο. Μαλαμάτι, Νίκο. Α, δεν είναι εδώ. Είναι η σύζυγός του, να σα δώσω τη σύζυγό του. Ε... Είναι η Μαλαμάτι Τίνα. Η Μαλαματίνα. <laughs> <laughs> τι θέλετε? Χωρατό. Δεν ξέρω να το Α, και δεν σα άρεσε κιόλα, μάλιστα. Με. Καλά, τι να πω, Μισό λεπτό. Τότε θα προσπαθήσω ξανά. Έχω ένα πρόβλημα, ρε φιλαράκι. Α. Προχθέ είχε ένα πρόβλημα η γυναίκα, μου μπάει σε περιπτώσει και έκανε μετάκηση αίματο. Και έχει. Σηκώνεται κάθε πρωί τώρα που τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, βγάζει τη σημαία στο μπαλκόνι το βράδυ. Ωρε, π... Τι πού την πήγε, Γενικό Κρατικό. Ναι. Τι μαλάκια. Π... Πά που... αλλά... Την άλλη εβδομάδα θα τη δει κουρούπα. Κουρούπα είναι... και θα μιλάει, Κυλήσια. Φοράει δερμάτητα εσόρουχα και με κυνηγάει με το μαστίγιο να με δει, Δεν κακό αυτό. Όχι. Το καλό είναι ότι με το αίμα που έβαλε, Σίγουρα τώρα θα τη αρέσουν οι άντρε. Ναι. Γεια σα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και εσένα. Γεια. Πώ είσαι σήμερα. Άσε που να στα λέω πώ είμαι σήμερα. <laughs> Μην το <te> ρωτά. <laughs> Έφαγα το αρνί, δεν ξέρω το αρνί. Πρέπει να ήταν ελληνικό. Ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Νιώθω πολύ <laughs> κοντάρι σημαία. <Λοιπόν>, <laughs> Σίγουρα πού... ήταν ελληνικό. Σήμερα το πρωί μπήκα σε ένα φούρνο να ψωνήσω. Και πρέπει να φάγα και αυγά από ελληνίδε κότε. Κάτι δημότηση Αθηνέων. Ναι. Ναι, ναι, και νιώθω πολύ. Δηλαδή το DNA μου έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Λοιπόν, μπήκα σε ένα φούρνο να ψωνήσω σήμερα το πρωί. Στη Θεσσαλονίκη. Και είχα βγάλει εκεί ένα νέο προϊόν. Ρώτησα τι, τι ήταν. Ψωμί με σουσάμι, όπω είναι μπουγάτσα με τυρί. Μπουγάτσα, ναι. Τι ήταν, μπουγάτσα με τι. Με τι, πάει το μυαλό σου. <laughs> ναι, με τι. Με σοκολάτα. Μπουγάτσα με κρουασάν. <laughs> Ε? Το κρουασάν, το είπανε μπουγάτσα με σοκολάτα Και Όχι, δεν είναι κρουασάν Τι ε, Αυτός που το έφτιαξε το ονόμασε μπουγάτσα με σοκολάτα Τους πρώην δημαρχαίους εκεί πέρα πώ λένε Α, δεν έχω ακούσει κάτι ιδιαίτερο Μπουγάτσα με μίζα Του προϊόντα Μαρχαίου, το ίδιο. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Έχω και κάτι άλλο να σου πω. Τι? Ε, λόγω τη κατάλληληξη τη μεγάλη εβδομάδα που διανύρουμε. Δεν διανείου, πέρασε χαρά μου, δεν κατάλαβε. Η μεγάλη εβδομάδα πέρασε. Αφού είμαστε τότε τάρι του Πάσχα, πάσα μα. Πέρασε, ναι. ναι. Το ξέχασα. Ε... Και το ξέχασα, λοιπόν. Εκτό και αν, εκτό και αν είσαι καθολικά. Είσαι καθολικά. Όχι. Να στείλω αφή. καραφλά; <laughs> Θε να στείλω καραφλά. Αν και αυτά από ό,τι έχω καταλάβει τη εκκλησία πολύ δεν είναι. Το πουλάνε λίγο γιατί έχει πέρασει. Ναι. Αλλά μπορεί ναι. να με στου. Καραφλά, μπορεί να σου στείλω μακριμάλικα ξανθόπα. Αγόργια τραγουδιστέ. Να στείλω γαϊτάνο. Θε Μωρή να στείλω γαϊτάνο. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Που τα συνδυάζει και τα δύο. Και το χρυσαυγήτικο και το εκκλησιαστικό. Ναι, ναι, τα συνδυάζει όλα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτη Άνθυμο από Άμβονο πριν από λίγε μέρε είπε ότι αν ε, πτωχεύσουν οι τράπεζε, θα πτωχεύσει η χώρα. Και κάλεσε όλο το λαό να συνισφέρει με ό,τι μπορεί ο καθένα για να σωθεί η Εθνική Τράπεζα. Αλλά απέκριψε. Τον Άνθυμο, πώ το λένε. Μπουγάτσα με χρυσό. Ναι, ναι. Μάλλον, ναι. χρυσό. Απέκριψε όμω να πει ότι η Εθνική Ή Τράπεζα. Ή μπουγάτσα με πουλί τη Χούντα. Σε αυτό, mm. αυτό πάει. Για πε τώρα. Απέκτυψε όμω να πει ότι η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο μέτοχο τη εθνική αφού διαθέτει 15 εκατομμύρια μετοχέ. Άντε, καλή επανάσταση. Εμπισό, καλέ, μισό λεπτό. Έλα. Έχουν μια περιουσία να το διαχειριστούν. Τι θε να τη χάσουνε, άμα okay. τη χάναν την περιουσία μετά θα λέγατε που τα ξοδέψαν τα λεφτά. Ενώ τα επενδύουνε στι τράπεζε που είναι εκεί. Είσαι. Σωστό. Έχει αντίρρηση. Έχει αντίρρηση. Και πρέπει να συνεισφέρει όλο ο κόσμο για να σου έχουν τι τράπεζε. Ναι, ναι, πρέπει δεν πρέπει. Θέλει δεν θέλει, θα συνεισφέρει. Ναι ναι Γεια γιασας την ευδοκία θα είσαι την ευδοκία ναι τρέν είδια τρέν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν Αγάπη μου, γιατί άργησες. Έκανα κάτι άλλο. Πάρα λίγο να μου τελειώσει μπαταρία. Α, τι με δονή, Τίκε, Ιε, τι να κάνω. Του πάρει τρει φορέ μου και μόνο τη μία με έχει βγάλει, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Εγώ πάντα θα σε αγαπάω. Το βορειδάκι, τι λέει, ρε το βορειδάκι, θα κάνουμε κομμουνισμό. Ναι, μπορείτε να το τρώει λεμό θα... του θα... για κονσέρβα. Υπάρχουν διαφορετικέ επιλογέ. Να κάνουμε κομμουνισμό. Ναι, ναι, ναι. Αν θεωρούει αυτό που είχε γίνει εδώ από πάνω κομμουνισμό, έχει μεγάλο λάθο. Αλλά αυτό που είχε γίνει εδώ από πάνω, εκεί μα πάνε αυτοί. Πού είναι η ελεύθερη οικονομία του, Βορειδάκι. Έγινε και βορύτης πολιτικός. Πες μου σήμερα ότι άκουγες μήμα FM. Όχι φίλε. Λοιπόν είχε συμμετεύθει το πάγκαλο. Ο οποίο είχε πάρει το χοντροβούγαλο και του είχε πάει και τέσσερα κρασιά από τα δικά του, από την επισκοπή που τα λέει. Αυτά τι είναι για να μεταλάβουν πριν του κάψει. Τι κρασιά ήταν αυτά. Όχι, τα πήγε εδώ, Λεπενάκι μου, τέσσερα κρασιά και τέκανα δύο. Πάει και δώρο, σημανια... πολύ κυμπάρι ο Πάγκαλου. Θα μπορούσε να μα ρωτήσει όμω, έτσι κι αλλιώ με δικά του λεφτά δεν τα πήρε. Άκου να να μα ρωτήσει μόνο... αν συμφωνούμε σε αυτό το δώρο. Ο εκφωνητή λέει ότι ο παρουσιαστή, οι τέσσερι που τα στείλουν σε μέσα, πάρουν από ένα μπουκάλι κρασί. Και λέει ο χοντρό, τι να το κάνει, λέει το ένα μπουκάλι σε ένα κροατί, και τα τέσσερα. Έτσι. Έτσι μην είναι πολλοί πώς. μετά και τα πιούν όλοι μαζί. Πώς Ένας δεν τα πιεί πάρε... και μόνος του. Ξέρει ο Πάγκαλος από μοναχικό φαγοπότη. Γραφείο έχει ο Πάγκαλος πολιτικό. Έχει. Πώς δεν έχει. μπορεί να πάρεις τηλέφωνο και να θα σαφάρσα ότι κέντρισες το κρασί. Να γελιάσουμε. Έρχεται το Πάσχα. Έρχεται το Πάσχα. Για το, ναι. Για την επόμενη παραδένση. Επίρεξε το Πάσχα σε πολύ θρήσκο. Αφού να κομμούν και στάτεοι, είναι το Πάσχα. Ε, μιλάμε για συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Νότου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πρόβλημα πολιτικό, οικονομικό και με κοινωνικέ διαστάσει. Γιατί πρέπει στην Ελλάδα, αφού μπορούμε να βρούμε ένα μεγάλο ηγέτη, ο οποίο μπορεί να σε συμπληρώσει όλε αυτέ τι χώρε. Άμα λοιπόν. Όπω και αυτέ τι χώρε, το μυαλό. Έχει πρόταση. Έλα, έχω. έχω έλα, θέλω, θέλω να είσαι λίγο μαδικό. Θα πέσουμε πάλι ψυχαπαρέα. Γάπ. Έτσι, έτσι, ακούσε καυτό, αφού μου αρέσει. Έτσι, θα, θα μα σώσει ο άνθρωπο. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα. Σωστό, όπω Ελλάδα. Θα σώσει και του άλλου, όπω Ελλάδα. Θα, θα, θα του σώσει όλου. Δηλαδή, δηλαδή, μόνο να καταλάβει, το Παρίσι θα γίνει παραθαλάσσιο. Mm. Η Μεσόγειο θα φτάσει μέχρι το Παρίσι. Θα το βουλιάξει όλο αυτό το κομμάτι. Ακεί θα βουλιάξει, δεν θα αλλάξει όπω εδώ. Εδώ αλλάξαμε, δεν βουλιάξαμε. Ε. Αποστώ για. για θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα πατριωτάκια μα τι ειδιώτε. Ειδιώτε Ναι, ναι. Κανονικά του ιδιώτε. Ποιο, λέγε, εγώ, τι ποιο, ποιο μωρό μου ποιο εγώ. Ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος. Λοιπόν, ποιο σε έχει μένει και σταχητά τομένη και στα γίνει να δωμένοι, ποιο Μέριο α... επεισμένοι ακόμα από το Πάσχα, κατάλαβα. Κατάει το νιστιώτικο μέσα μου. Ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, θέλω να του πω, μην ακούσω κανένα να διαμαρτίρετε. Γιατί και εγώ δεν ξέρω τι έχει να Όχι, βέβαια, ότι δεν του το έχω πει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ψηφίζανε το Πασόκ. Το οποίο ο Πασόκ έκλεισε όλα τα εργοστάσια. Να φάνε δεν έχουν. Έχουν μονάχα τα στη χαλκίδα. Καλώ ήρθατε στο νομό των ανέργων. Και τώρα πάνε και μου ψηφίζουν. Λε και δεν ξέρανε τόσα χρόνια. Πήγαν να ψηφίσανε το Μαρκόπουλο. Ποιο ήταν ο Μαρκόπουλο. Το δεξί του Σαμαρά. Και το πώ το λένε, τον κ. Άλλη ιστορία. Τεχώσου κ. Δίκογλου. Και να μην μιλάνε καθόλου Γιατί έναν δρόμο mm. και αυτόν δεν τον έχουν κάνει καν, δεν είναι νόμιμος. Mm. Η μόμα του τον έφτιαξε. Mm. Γι' αυτό να τον βουλώσουν και να κάτσουν εκεί στη φτώχεια της και στην πείνα της. Αυτό έχω να της πω. ακόμα τον Βενιζέλο να λέει ευτυχώς που είναι η Τρόικα, γιατί αλλιώς θα είχαμε εξοκύλει. Ποιο θα είχε εξοκύλει, ο λαός ή αυτοί που κύβερναν. Εάν λοιπόν, αυτός ρέπει. Δεν είπε αυτό. Ευτυχώς που έχουμε την Τρόικα, αλλιώ θα είχαμε πατσοκίλι. Έτσι είναι. Αυτό. Τα... Και τρώγαμε, τρώγαμε, πριν δεν ξέραμε που να σταματήσουμε. Ε. Είχαμε πολλά να φάμε, υπήρχαν λεφτά ε. και τρώγαμε, ε. τρώγαμε, ε. τρώγαμε. Ε. τρώγαμε. Ε. Με αποτέλεσμα να κάνουμε πατσοκίλι. Τώρα που ήρθε η Τρόικα, θα βγαίνουμε στι παραλίες, fit. Στεγνή, σαν παξιμάδι όλοι. Μεράστε, μεράστε κύριε.